Καλή σας ημέρα κυρίες μου, καλή σας ημέρα κύριοι μου <Ριναι> ναι> Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο Radio Άρτα <Ριναι> ναι> <Ριναι> ναι> Ο Γιάρης Λαζάρου είμαι 26814060 Είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να ανατρέψετε τα πάντα <Ριναι> ναι> Για να δω, εργάζεται Εργάζεται 2681, 4060, στο το τηλέφωνο στο οποίο μπορεί, μπορείτε όπω είπαμε να ανατρέψετε τα πάντα καλημέρα σε όλους τους φίλους που ακούνε εκτός, που είναι συνδεδεμένοι εκτός εμβελίας Radio iTunes Κουζάνι Γεια σου Κώστα, καλή σου μέρα Art FM, γεια σου Νίκο Αμάραντε, καλημέρα στην Κύπρο καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και σε αυτούς που δεν είναι καλημέρα σε όλο τον κόσμο Hey, δει, καλημέρα, καλημέρα Άρα ήταν σήμερα, όχι καλημέρα <Κυρίες, <Κυρίες, Κυρίες μου και κύριοι Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Αйντε πάνω που λες Πα δόξα το Θεό <Κυρίες> Ορίστε. <Κυρίες> Έλα <Κυρίες> Έλα καλημέρα <Κυρίες> Δε ηρεύνη, δε ηρεύνη. Έλα, πάλι γάρι μου να σε καλά. Να, μωρέ, απέκτησα και τηλεσκηνοθέτη. Πού είσαι, Καλά Καλαλάρκι, απέκτησα τηλεσκηνοθέτη. Όχι, ράδιο σκηνοθέτη. Πού είσαι, ράδιο σκηνοθέτη. Εδώ, κανόνισα να με το απέκτησα ραδιο σκηνοθέτη. Μου είπε από πού θα ξεκινάω, παπα. Πα, πα. φίλε, αφού ξέρεις να αγαπάω να πω. μου και κυρία μου, τι σου λέω να πω τη μέρα εξεκίνησε σήμερα στην Ελλάδα. Ρουβόλισε το κατήφορο το χρηματιστήριο, την άκρη το ποτάμι και ξαφνικά μεγάλε πάνω που είχε κάνει τη στρατηγική ο στρατηγό, Σαμαράς με τον στρατηγό baby, Οπα ή παλαιού, τα ληφτά μου δεν τα κλαίω. Ένα δίφραγκο ηλιέ, κυταρέ τα χαλιβά. Επένδυσαν στο χρηματιστήριο, πάει στα δίφραγκο. Όλο το χρηματιστήριο λέμε τώρα, και ξαφνικά μεγάλε, ξαφνικά εκεί που να και έγλεπε αυτού του ξεφτυλισμένου, όλου τα πρωινάδικα, κυκλοφόρησε να πούμε η φήμη ότι μπορεί να δεχτεί προληπτική γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, ή στήριξη, όχι ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Από πού? Από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, μεγάλε. Γιατί πήρε τον κατήφορο, την άκρη, το ποτάμι, το χρηματιστήριο και να πούμε πήγε να βρει τον πλάτανο κάτω να πιεί κανένα τσίπουρο. Τυχαία εντελώ έγιναν όλα αυτά Έλληνα, ρα. Γατούμπα μου γατόπαρ δε βαλσαμωμένε. Έγιναν τυχαία και... Ε, επειδή έτσι ενημερωτικά να σου πω, το δεύτερο πακέτο Δανίου θα το πάρουμε από την Ευρώπη. Δηλαδή τώρα γυρνάμε ξανά στο 2010. Μια χαρά! Εμεί δεν. Εξάλλου είπε, δεν είπε προχθέ η Λαγκάρδ. Δεν ξέρω την ακούσατε, τη φιλινάδα σα στη Λαγκάρντ. Που είναι και. Πε στην παιδί μου σύμμαχό σα. Είπε η Λαγκάρντ ότι το 2020 η Ελλάδα θα γυρίσει στα επίπεδα του 2008. Και γιατί να μεσολαβήσουν τόσα χρόνια, Μωρό, κ. Λαγκάρντ, δεν αναπούμε. Άμα είναι να γυρίσουμε στο 2008, θέλατε το μεζέ σας εσεί ανάμεσα σε αυτά τα χρόνια. Κατάλαβε. Ε, εντάξει, δεν λέω, θέλατε το μεζέ σας. Ερώτημα. Μήπω μπορεί να μα απαντήσει. Κανένας ε, νομικός Λέμε τώρα ρε παιδί μου Κατέχων την νομική τέχνη Τι είναι απόπειρα δολοφονίας Απόπειρα δολοφονίας Τι είναι Απόπειρα δολοφονίας είναι Όταν απειλείς κάποιον με όπλο Ή του ρίχνεις και τον πετυχαίνει στα κολομέρια και δεν τον σκοτώνεις όταν κρατάς ένα μαχαίρι και απειλείς κάποιον ένα πιστόλι Τι είναι απόπειρα δολοφονίας Μήπως μπορείτε κάποιος που κατέχει την νομική τέχνη Εσύ καναλάρχη δεν είσαι νομικός Κάνω λάθο. Λοιπόν Δεν είσαι Είναι περίπου ε, Έχει καλή εμπειρία από τα νομικά Δεν μου λες τώρα Εσύ είναι απόπειρα δολοφονίας άμα απειλείς κάποιον με όπλο Έτσι δεν είναι Άμα παίρνει τηλέφωνο κάποιον γέροντα άρρωστο και του λες ότι είμαι από την πολυδομία και στου κατάσχω το σπίτι είναι απόπειρα δολοφονίας αφού από τον Αυτό το το φερλί γιατί δεν το συλλαμβάνουν έκανε απόπειρα δολοφονία έκανε λέει φάρσα ο ξεφτελισμένος αλλά ένας λαός ο οποίος θέλει αχ μπράβο ναι απότιμου ο, ο, ο, ο κατέχων αρκετά τη νομική τέχνη καναλάρχης στην Ελλάδα τους δολοφόνους τους πραγματικούς δεν τους συλλαμβάνουν Έκανε λέει φάρσα ο ξεφτιλισμένο. Έκανε φάρσα λέει. Πήρε κάτι γερόντια και του είπε: σας, Είμαστε από την Πολοδομία να πούμε και σας κατάσχουμε το σπίτι. Και τα γυφώναζε γριά εκεί. Ο γέρος λέει: Είμαι άρρωστος, κλείσευμά Και αυτοί χασκογέλαγαν. Χασκογέλαγαν. Και το ερώτημα είναι: οι σεφερλίδε είστε τελικά, ρε Μεγάλε. Είστε, είστε εκατομμύρια, είστε, είστε, είστε εκατοντάδες εκατομμύρια σε φερλίδες ρε μεγάλε Δεν αντέχεστε πια Τι αν το ρύμνοι στήνε Ωχ Έλα γλέντια Φέρε τα τσίπρα ρε Όχι το τσίπρα, τα τσίπρα Λυκό που λες καλαλάρχες, έχω ωραία Ποιος φταίει για την κατρακύλα του... του χρηματιστηρίου Ο χιουτίρς φταίει Ο Εσείς δεν ξέρετε το θέμα του χιουτίρ hey, hey. Εσείς παραέξω Ναι hey, Είχαν βουτήξει έναν παπά εδώ Ο οποίο έβαζε χέρι στο, στο παγκάρι <coughs> Στο χέρι χοντρό τώρα σου λέω, και όταν το ρώτησαν ποιο φταίει για αυτό το πράγμα, απάντησε Ο σιωτήρ φταίει. Ναι, σου λέω, για όλα φταίει ο σιωτήρ. Για το Σαμαρά λοιπόν φταίει ο σιωτήρ, ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα φταίει. Γιατί έχει νευριά σήμερα, Φταίει ο Τσίπρα. Γιατί. Ε, φταίει ο Τσίπρας Για όλα φταίει ο Τσίπρας Το θέμα Ρε Άλεξ Ρε Άλεξ Για τον Τσίπρα τώρα Ερώτημα Ποιος φταίει που έπεσε το χρηματιστήριο Δύο yeah. η ερωτήματα σου Ποιος φταίει yeah. Ο Ιωτήρης πάλι hey. Φταίει ο Σαμαράς Πρόσεξε τώρα hey, Φταίει η κυβέρνηση με την ψήφο Επιστοσύνης που ζήτησε Έγινε λέει αναταραχή Και κατρακύλησε ο χρηματιστήριος Τώρα εκλογές λέει ο Σιωτήρς με συγχωρείτε ο Τσίπρα Όπως κατάλαβες μεγάλε Για όλα αυτά ο Σιωτήρς Για όλα Και όλα αυτά είπαμε Εμείς θα το επαναλαμβάνουμε Εσείς μην το ακούτε Αυτά συμβαίνουν σε χώρα Χορτασμένων λιγδιασμένων. Εντέρων και εγκεφάλων Δεν μπορούσε αυτά να συμβαίνουν σε χώρα ή σε κοινωνία η οποία έχει αγωνίες, επιβίωσης του αύριο έχει κοινωνική δικαιοσύνη έχει αυτά τα πράγματα όλα τα οποία λέμε καθημερινώς Κυρία μου και κυριέ μου Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο με Ελληνόπουλο Δεν έχουμε του Σιουτήρ στην Ελλάδα Έχουμε και του στην Αλβανία Αйντε πάλι με το χιουτήρ Στην Αλβανία Μπήκανε στο Μπήκανε στη Δερβίτσανη Εκεί στο χωριό Δερβιτσάνη Στο Αργυρόκαστρο Μετά το συμβάν στη Σερβία Βρίζοντας χτυπώντα και τρομοκρατώντα Τους κατοίκους και βέβαια τώρα θα βγει Καμία ανθρωπιστική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Και θα μου πει μα τι λες, ε, τι λέω αυτό έγινε Μετά τα συμβάντα Και την υποδοχή ηρώων που επεφύλαξαν στους ε, ποδοσφαιριστές τους λένε δεν ρίχνουμε για καμιά σφαλιάρα στη μειονότητα hey! στη Δερβίτσανη εκεί και πήγαν στο Αργυρόκαστρο στη Δερβίτσανη και βεύρισαν, χτύπησαν και τρομοκράτησαν τους ε, oh, okay. κατοίκους αυτά τα ωραία, ο χιουτίρς παντού παντού είναι ένα χιουτίρς Και το ερώτημα είναι τώρα, υπάρχει όν το οποίο θα προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους Όχι παισικά, εδώ δεν προστατεύει εσένα και εμένα που υποτίθεται ότι κατοικοεδρεύουμε εντός των συνόρων Θα προστατεύσει τώρα μειονότητες και τέτοια σε παραγιαλό πολύ ε, Γεγονός πάντως είναι ένα ότι αν και μια μπάτσακα να σαλβανώσει εδώ μέσα, 17 ε, Συνιστώσει του ΣΥΡΙΖΑ: Ανθρωπιστικέ οργανώσει, δικαιώματα του ανθρώπου, θα έπεφταν πάνω να, του, να το ξεσκήσουν κανονικά. ή κάμουν λάθο. Πέντε ρε παιδιά, πάρτε με ένα τηλέφωνο και πείτε, κάμουν λάθο. 2-6-8-1-4060. 4060 λοιπόν, κάμουν λάθο. Όχι, δεν κάμουν λάθο. Οπότε λοιπόν, μεγάλε, όπω λέγαμε και πέρσι και πρόπερσι, στο πτώμα το σκυλευ... σκυλευμένο βαράει ο καθένας, βαράνε και οι αλλαβαν Ορίστε Μουσική Καλημέρα σας, καλημέρα. Άρτια! Άρτια! μα Άρτια! Άρτια! Άρτια! Άρτια! Άρτια! Άρτια! Άρτια! Άρτια! σου Άρτια! Άρτια! Άρτια! Πολύ Άρα, ναι. Μου λέει εδώ ένας, καλά αυτός ο τηλεακροατής είναι γατόπαρδο. Ε. Μου λέει, κοίταξε μου λέει ε, Εγώ μου λέει, περιμένω πάρα πολύ απλά Κοίταξε τι ωραία το έβαλε το θέμα Δεν έρχεσαι να κάνεις καμιά εκπομπή ρε μεγάλη γιατί εμείς, Πα... δεν παλιώσαμε απλώς Πάει, άκου τι ωραία το έβαλε το θέμα Περιμένω λέει από το ΣΥΡΙΖΑ Να κάνει για την ελληνική ημειονότητα της Αλβανίας Ότι πρόσεξε ότι ακριβώς έκανε για την τουρκική μειονότητα της Τράκης; <Τι> Όπως την ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Διότι δεν υπάρχει η τουρκική μειονότητα στη Θράκη Έτσι <Τι> Υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι Εμείς το τονίζουμε <Τι> Αλλά ο παιδί τους ονόμαστε Κοίτα τι ωραία το έβαλε Το κατάλαβαν πολύ λες <Τι> Ε το, το κατάλαβαν Ο Το κατάλαβε και ο ΙΣΟΤΥΡΣ Ο ΙΣΟΤΥΡΣ το κατάλαβε Είλα. Λοιπόν, αυτά που λες με τους Αλαβανούς μπήκαν λοιπόν στο δερβίτσανο εκεί, έριξαν κατυμπάτσες, έβρισαν, χτύπησαν, τρομοκράτησαν και... Πού να κουμπίσουν κι αυτοί οι Έρμοι τώρα που... Που σιωτήρ θα κουμπήσουν. Κυρία μου και κύριε μου, βέβαια ούτε ψήλω τον κόρφο των Σέρβων για μία ακόμη φορά που ο λαός στη Σερβία Παρακαλώ Που, τη θυμή... που τη θυμήθηκε θυμήθηκες με τη Σαρμανίτσα ρε Τι είσαι εσύ ρε, με την ακροπολή είσαι <laughs> <laughs> Έλα έλα έλα <laughs> <γεια σας. laughs> Που τη θυμήθηκε τη Σαρμανίτσα ρε Που όπως τούτος εδώ είναι να πούμε Έπαιρνε στο ψηρι Λοιπόν ο, ο σέρβικος λαός Για μία ακόμη φορά Κυρία μου και κυριέ μου Νιώθει οργή και θλίψη Και ταπεινωμένο Φυσικά όπως μερίδα του ελληνικού λαού για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα διότι η αντιμετώπιση της ΕΕ μεγάλε και η αντιμετώπιση της ΟΕΦΑ πρόσεξε τους ξέσχισε, δώσαν δίκιο στους Αλβανούς πήγαν μέσα στο σπίτι τους να τους ξεφτυλίσουνε, να τους ποδοπατήσουνε σε ένα αθλητικό γεγονός κάνανε αυτή την προβοκάτσια πες, την έτωση, την κάνανε, και η ΕΕ μεγάλε, Ελλινάρα, αλλά και η ΟΕΦΑ Πήρε το μέρος των Αλβανών Θα μου πεις το αφεντικό ποιανού μέρος θα πάρει Του υποτακτικού του, του δολοφόνου του έτσι δεν είναι Δεν θα πάρει το μέρος του δολοφονημένου Και σήμερα λοιπόν πάει στο Σήμερα πάει ο Πούτιν στο Βελιγράδι Επίσημος προσκεκλημένος για τον εορτασμό της απελευθέρωσης από του Ναζί Ρε Σέρβι και εσεί, λέμε από τους Ναζί Λέμε από τους εμ, ε, Τέλος πάντων πώ να τους πούμε που Κάποια παιδιά τέλο. Κατάλα, μεγάλε, του την έπεσε η UEFA και η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτά τα βρωμόσκυλα όλα, αυτά τα βρωμόσκυλα όλα, των οπ, οποίων μέσα βρήθη από φωλιέ ναζιστών και γερμανοτσολιάδων η κατάσταση, λοιπόν, την έπεσαν στο σέρβικο λαό, το, το, για, τον ε, μείωσαν, τον εξευτέλισαν. Γιατί, Γιατί πήγαν οι Αλαβανοί, λοιπόν, παρακαλώ. ξεχνιέται μου λέει αυτό που κάνανε Οι Σέρβοι στους ξεφτιλισμένους Τους συμμάχους Και Αμερικάνους εκείνη την εποχή Με τίποτε εντάξει φίλε μου συμφωνώ Αλλά κοίταξε καμία αντίρρηση Λοιπόν πρόσεξε μεγάλε Στείλανε τους Αλαβανούς Μέσα στη, στο Βελιγράδι Κάνανε ό,τι κάνανε Φυσικά οι Σέρβοι έπρεπε να πούνε όπως λένε οι Έλληνες Μ, γε, Μάλιστα αφέντιμ Ναι αφέντιμ καλά Κάναταν και τις κόσα τις ημαία, μέσα στο κόσαταν μα. Ναι, όπως λέει ο Σαμαράς Έμφυα, ναι αφέντιμ Φόρος, ναι αφέντιμ Έπρεπε το ίδιο να κάνουν και οι σερβεϊ που λες μεγάλε Παρακαλώ Ναι λαφέ, λαφέ. <χω> Α μπράβο, Ναι ναι ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, Αντώνη μου, πώς τολμάνε οι Σέρβοι να πάνε κόντρα στο γερμανικό μυαλό των Αλβανών. Λίμον, οι λευκοφεσίτες. Τους ξεχάσατε τους λευκοφεσίτες που παρέλασαν ενώπιον του, του μεγάλου αρχηγού, του Χ. Τους ξεχάσατε τους λευκοφεσίτες, βέβαια, τι να θυμηθείτε, ό,τι σας συμφέρει, Χιουττυρθμάση. Ανακαλώ. Εδώ, ένα, α, μ' άρεσε όσο πιο κοντό είναι ο γάιδαρος τόσο πιο πολύ τον καβαλικέ μου Έλα ρε, ο Αντώνης είναι 4-10 ύψος ρε. Λοιπόν κατάλαβες Μίγαλα έπρεπε η Σέρβοι με το που σηκώσαν τη σημαία η αλαβανί Λοιπόν να σκύψουν στο γήπεδο να χειροκροτάνε Όπως χειροκροτάει ας πούμε ο, ο, ο Πασόκο Νεοδημόκρατο Σιριζέος Όταν βάζει φόρου εδώ ο Σαμανάς, όταν πεθαίνει κόσμο, πάνε και χορεύουν στι ροδαβιέ πανηγυρίζοντα. Κατάλαβε, έτσι έπρεπε να φέρθουν οι Σέρβοι. Ρε, κατάλαβε τώρα ότι ο άνθρωπο έχει δίκιο ότι όσο πιο κοντό είναι ο γάιδαρο, τόσο πιο πολύ τον καβαλάνε. Στην Ελλάδα, βέβαια, τα πόδια του γαϊδάρου κάτω έχουν πιτηρίδα. Τόσο κοντό είναι να πούμε, γι' αυτό τον καβαλήσαν όλοι. Δεν ξέρω αν με συλλήβει, Μπράβο, μεγάλε, με Έπρεπε λοιπόν να κάτσουν να κάνω για να μην τους βάλει χέριες ενομένης ΕΕ, στου ευρωπαϊκή ΟΕΦΑ. Ράψτε στο διάλο προειδοποίηση πρωί -πρωί, ενομένης ΕΕ, στην ευρωπαϊκή ΟΕΦΑ μαζί να. Άντε εξευτυλίσεις να πούμε ενομένης ΕΕ, ευρωπαϊκή ΟΕΦΑ να. Εξευτυλίσεις. Λοιπόν μεγάλε το θέμα λοιπόν από την Ελλάδα δεν είχαμε τίποτα καμία είχαμε καμία δίδασ δεν φτάνει που η Μεσή Ελλάδα ήταν στη σημαία της μεγάλης Αλαβανίας που σήκωσαν με το λικοπτεράκι εκεί πέρα στο γήπεδο στο Βιλιγράδι ο Μπεμπέ γενί, ο Πολέμαρχος Βενιζέλος ακούστε ο Ελληνάρες, ακούστε μαλώνει τη Σερβία ακούστε γιατί δεν σέβεται την αθλητική άμυλα πήγαν μες στο σπίτι τους τα τεινάξαν όλα στον αέρα θέλαν να του και ο Έλληνα. Ερώτημα, εγώ πάντα βάζω ερωτηματικό. Βενιζέλο μαλώνει του Σέρβου για αθλητική άμυλα. Καταργήστε τα όλα, ρε. Τι το θέλετε το κοινοβούλιο, ρε. Έναν κρατήστε πρωθυπουργό, βουλευτή, υπουργό. Βενιζέλο, τέρμα. Βενιζέλο, Ελλάδα, ρε. Βενιζέλο είναι ο καθρέφτης του ελληνικού λαού. Τι του θέλει του άλλου, ρε. <ΣΣΣ> Κατάλαβε μεγάλη. <ΣΣ> Διότι ο. ο Βενιζέλο έχοντα στο νου του τα σύνορα τη ΕΕ. Ούτε καν Ελλάδα. Προσέξτε τι δήλωσε. Δεν σας ενδιαφέρει αλλά εγώ θα σας το πω. Στα Βαλκάνια έχουμε δύο πολύ δυσάρεσε ιστορικές εμπειρίες και είμαι βέβαιος ότι οι κυβερνήσεις και των δύο γειτονικών και φίλων χωρών της Αλβανίας και της Σερβίας όχι απλώς θα αποδοκιμάσουν τα γεγονότα αλλά θα αξιοποιήσουν και την ευκαιρία προκειμένου με δηλώσεις και με πράξεις να δώσουν ισχυρή την αίσθηση της περιφερειακής σταθερότητας και του σεβασμού των υφισταμένων συνόρων πρόσεξε και της κοινή ευρωπαϊκής προοπτικής όλων των χωρών της Ευρώπης Κατάλαβε τι τον νοιάζει το Βενιζέλο μεγάλε παρακαλώ Άρα, δεν ξέρουν οι κουραβιέδε από το Πεντάγωνο. Ότι είναι ο, ο, όλοι οι φίλοι είναι. Από τη στιγμή που, που κάνουνε φεστιβάλ, τραγουδάμε και πολεμάμε. Είναι όλοι φίλοι. <μουσίλια> <μουσίλια> έτσι. Έτσι. <μουσίλια> ακριβώς. Ακριβώς, Ακριβώ. Ακριβώ, ακριβώ. Να είσαι καλά. Εδώ λέει, μου λέει ένα φίλο, Πώ είναι δυνατόν, λέει, Άμα δεν έχει πάει στην παραμεθόρια, να ξέρει αν έχει φίλου ή εχθρού. Εμεί του ακούμε κάθε μέρα. Κοίτα να δεις πώς το πέρασε ο Βενιζέλος, Μεγάλε, τώρα. Ότι φταίνε και οι δύο. Προσέχεις ότι και η Αλβανία, δηλαδή και η Σερβία, έχουν ίδιες ευθύνε για το γεγονός. Και πρέπει να κάτσουν να τα βρούνε γιατί. Για την κοινή ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών της περιοχής. Κατάλαβες Μεγάλε. Ρεσί; εσύ, δεν πού δεν κάνεις χωρίς Βενιζέλο. Ρε παχιόκ, ρε παχιόκ, Μεγάλη. Εσύ είναι Ριμα η κοινή προοπτική όλων των χωρών τη περιοχής τελικά πιστεύεις ακόμη ότι είναι οι κτινοβάτες Ευρωπαίοι οι παιδεραστές με τα κόμματά τους αυτοί που σε ξεσκίζουν καθημερινά σου έχουν διαλύσει ακόμα το πιστεύεις αυτό ο παδέ του παχιού του δημιουκρατου του το του πιστεύεις εσύ ο Σιουτήρς αυτό το πράγμα κι όμως κυρία μου και κυριέ μου, ο φίλος μας ο... ο Βενιζέλος, αυτά βγήκε και είπε, ε, διότι ε, τυ, τυ, τυ, το, πήγε το πήγε εκεί το θέμα που γούσταρε. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που εντεταλμένα όργανα σαν το Βενιζέλο κάνουν αυτά που κάνουνε. Παρακαλώ. Μαχ γαλός. Μαχ γαλός. Ένας εδώ τηλεακροατής Τι λες ρε μ' λέει, μου το πιέτσα αρθνά. Ήδο πιστεύω ειχ' έναν θειό, Δεν θα πιστεύσω ειχ' του θειό μου δίν' τα λυπτά. Λίγοτε τα λυπτά ειν' ουθειόζιμ' χίμιρις. Ρε σιουτίρ, σιουτίρις εις σαν... Σιουτίρ, σιουτίρ! Λοιπόν μεγάλε, είμαστε συνηθισμένοι το πετσί μας πια. Συνήθισε στην ξεφτύ Πόσο θα μα ξεφτιλίζει ακόμη ο, ο... ο Βενιζέλο, συνέχεια θα μα ξεφτιλίζει. Μια χαρά, αφού το, το γουστάρουμε. Ο Σεφερνί και ο Βενιζέλο θα μα ξεφτιλίζουν συνέχεια. Προσέξτε τι είπε για του έξι νεκρούς που λέγαμε προχθές που σκότωσαν οι ναζίστε Ουκρανοί στη Μαριούπολη. Που σκοτώθηκαν έτσι, Του οποίου υποστηρίζει του ναζίστε ο Μπεμπεζενί, ο Βενιζέλο. Λοιπόν, ο υπουργό λοιπόν εξ... είναι και υπουργό εξωτερικών, μην το ξεχνά, τόνισε. Προσέξτε! Προσέξτε τι τόνισε ο Έλληνας Βενιζέλο. Σεβασμός της εκεχηρίας Και μια εφαρμόσιμη πολιτικο πολιτικο-διπλωματική λύση Αυτό είναι ο άξονας της πολιτικής μας Ευθύς εξ αρχής Τόσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ Της ενομένης ΕΕ Ευρώπης Και του ΟΑΣΕ Και όλων των διεθνών οργανισμών Όσο και διμερός Αυτά δήλωσε Άπα, Λέμε εμεί τώρα προσωπικά από εδώ Και εσύ και ο ΟΗΕ Ο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εγκληματιών Και η Ηνωμένη Σου Ευρώπη Και ο ΑΣΕ να πάτε στα σκα... Στο καλό Στο καλό λέω χαιρετάω τα παιδιά Εδώ μη πήγαν από πω κάτι Λοιπόν να πάτε να απαυτοθείτε Σκοτώθηκαν έξι Έλληνε Έλληνες Στη Μαριούπολη Λοιπόν και αυτά βρήκε να μας πει Ο Αντιπρόεδρος Παρακαλώ Οπα καλημέρα ρε παιδί μου Σε έχω σήμερα μέ τη μουσική ε τρελάνε σήμερα. Έλα, παλικάρι μου, οπα. Καλό... Πα στα Σέρβια, πού πα, στα Σέρβια. Άντε, καλό δρόμο. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, πρόσεξε και στην Κουζάνη, γιατί έμαθα ότι ψυχαλίζει. Γεια Κώστα. Λοιπόν, μετά κατάλαβε σιουτήρ. Ε, σιουτίρ. Λοιπόν, αυτά έξι Έλληνε, λοιπόν. Από, την, από τους ναζιστές Ουκρανούς του οποίους υποστηρίζει Ο, ο Έλληνα Βενιζέλος και οι Ενωμένοι Του Ευρώπη σκοτώθηκαν Και δεν βρήκε να πει τίποτε, τίποτε. Άμα μου τώρα ρε παιδάκι μου Να πούμε είναι Έλληνα, ο άλλος που ζει στη Μαριού, Μαριούπολη Όχι ρε Έλληνας είναι ο Σιουτίρς Που είναι στη Βουλή Έτσι λοιπόν Επειδή το κορμί μας κυρία μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνογαρδουμπόπουλο ε, Έχει συνηθίσει πια ε, τις καθημερινές ε, ε, Αυτές ε, Τις καθημερινές καταστάσεις Εξεφτελισμού τις βιώνουμε Τα περνάμε όλα στο ντούκου Τα περνάμε όλα στο ντούκου Μιλάμε Όπως σου λέω πέρασε και η απόπειρα Δολοφονίας Δύο γλυκυρωμένων από τους ξεφτελισμένους Του Αντένα, του Μέγκα Πού ξέρω πού στα σκατά είναι αυτά Αυτά τα, τα αθήρματα, Αυτά Αυτή η προσωποποίηση της ξεφτείλας Παρακαλώ Αγαπημένα μου φίλε, κάνεις ένα λάθος. Ο Βενιζέλος δεν είναι 3%. Μπορεί τα, τα χαρτιά και οι πασοκομούριδε να είναι 3% αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Βενιζέλος είναι η δημοκρατική πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις τι θα πει δημοκρατική πλειοψηφία. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Τελικά να πούμε εκείνο που έχει μεγάλη... Ε, αυτή η Σέρβη είναι bit, ε, παλιάνθρωπινα. Είδες δεν είναι, σαν το, δεν είναι δημοκράτες να... Πιστεύουν στη ρήση του Βολτέρου. Θα. Ε, μπορεί να διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου υποστηρίζοντας αυτό που λες μέχρι το τέλος. Ρε, Σέρβι, καλά με τον Βολτέρο δε, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Λοιπόν, που λες ε, Ελληνάρα μου, ε, απαντώ και στο φίλο, δεν είναι 30% ο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος με τα κόλπα, όλα αυτά τη. Ψευτοδημοκρατίας Αυτή τη στιγμή σε κυβερνάει Και έχει και την αρχή της πλειοψηφίας You, you, you understood me Understood me understood, understood me or not Understood me Με τσίμπησες έτσι ναι. Ό,τι θέλουνε κάνουνε μεγάλε Με εκ... Τα έχουμε ξαναπεί τώρα Άντε να κουραστούμε Σε έναν εκμαυλισμένο λαό Ό,τι θέλουνε κάνουνε Παρακαλώ Όχι. Τίποτα, κανένα. Ναι, ναι. Είναι απίστευτη την ντροπή του, κυρία Τηλεαγροάτα μου. Δεν έχουν να πούνε, ναι. δεν έχουν να πούνε μία κουβέντα. Τίποτα. Το μόνο που έχουν να πούνε είναι να, πούνε, να ρίξουν να τι φούσκε του κάθε μέρα. Ποιο τα παίρνει, Να βγαίνουν δίθεν εισαγγελίσει και τέτοια. Αυτοί, με Σε έναν εκμαυλισμένο λαό, τι θέλει δηλαδή. Τι άλλο θέλει να γίνεται δηλαδή. Ρε, ρε μιλάμε, είναι. ορίστε. Ο έλα Ζιουτήρ! Ναι ρε, <γιστεί> <ελ>, <γιστεί> ναι όσο αρέ... ναι, αρέ... <γιστεί> ναι, <γιστεί> <γιστεί> σημαίνει ε... <γιστεί> αυτός που, ο, οποίος, ο οποίος καταναλώνει εύπεπτη σκυλοτροφή αποδεχόμενος στον καθρέφτη του κοιτώντας τον καθρέφτη του και βλέποντας τον Μπαμπαντρέο, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Τζίπρα αλλά και αυτόν βλέπεις τον καθρέφτη. Για να μην σου πω για τον πολιτευτή της περιοχής του. Αυτός είναι εκμαυλισμένο, λοιπόν. Σιουτήρ. Ε, σιουτήρ. Σιουτήρ. Λοιπόν, τι έγινε τώρα ο Σκουρλέτη, Άλλαξε ο Σιουτήρ σου, Σκουρλέτη. Ορίστε. Γουί, γουί. Χαχα, ήδη. Χαχα. Χουί. Χελ. Χουί. Χελ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για να να είστε καλά, φίλε. Ένα ε, τηλεακροατής εδώ πήρε και με το χαρακτηριστικό αριθμό γεμάτο έκπληξη μου έκανε. μου είπε πολλά, ε, λέγοντά μου Ουι! Το ουι είναι φοβερό, τα λέει όλα. Ή έγινε, σου του σκουρλιάτ, Τα παίρνει πίσω τώρα λοιπόν για τους πουλεμένους βουλευτέ. Η κυβέρνηση λέει έπρεπε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα και πέταξε από πάνω του την ευθύνη. Μεγάλε, αυτά τα λέμε. Επειδή ξέρουμε. Τι θα συμβεί από την ώρα που τα... Γιατί τα κάνουνε και γιατί τα λένε Λοιπόν, απλά τα μεταφέρουμε ε, ε, Αποδεικνύοντας σε εμάς πρώτα Ποια βοθρολήματα Μας ε, Κυβερνάνε τόσα χρόνια Αλλά και τελικά σε τι βοθρολήματα κολυμπάμε Δεν ξέρω αν διαβάσατε και το χθαρισινό αρθράκι Σας προτρέπω να το διαβάσετε Τα βοθρολήματα τραγουδάνε ακόμα Μπείτε στον τοίχο λιμών στο μπλουγάκι της εκπομπής Και διαβάστε και το χθεσινό αρθράκι Να κάνουμε νομία, και καμιά διαφήμιση α, παιδιά. <ΣΣΣΣ> Λοιπόν Προσέξτε τώρα <ΣΣΣ> Ο κύριος Σταύρο Θεοδωράκης Ο ιός του Μπόμπολα Παιδί δημοκρατικό τώρα να πούμε και προερχόμενο από την αριστερά Ακύρωσε τη συνάντηση με τον Τζίπρο όταν έμαθε <ΣΣΣ> Ότι ο Αλέξης <ΣΣΣ> συναντήθηκε με τον Καμένο Και συμφώνησαν για τα κόκκινα δάνεια Και την εξαγορά βουλευτών Sanity. Κατάλαβε, δεν μιλάω τώρα εγώ με τον Τσίπρα σου. Λέω: Ο Τσίπρα ξεπολύθηκε. Μίλησε με τον Καμένο. Ο, ο Θεοδωράκης αυτά. Λοιπόν, κατάλαβε, και μα είπε ότι η σχέση του Καμένου με τον Τσίπρα είναι προσβλητική για τον κόσμο τη αριστερά. Είπε, πρόσεξε, ο Σταύρο, ο, ο αντικομουνιστή, έτσι. Ο Σταύρο, ε. Μεγάλε, εγώ σου είπα, και στο ξαναλέω: Πώς στο διάλογο του βρίσκεται του οπαδού, Πώ τελικά το, το εκμαβλισμένο πρέπει να το άρω. Από το λεξιλόγιο μου, το εκμαυλισμένο, oh yes. δεν γίνεται δηλαδή. Πρέπει, μπορείτε να μου βρείτε μια άλλη λέξη, oh το εκμαβλισμένος δεν ισχύει πια για αυτό το λαό. Κάτι άλλο συμβαίνει, και θα σου το αποδείξω με την επόμενη είδηση. Προσέξτε. προσέξτε, στο Ευρωκοινοβούλιο θέλω να δώσετε λίγη βάση σε αυτή την είδηση. Έγινε πρόταση για συζήτηση, προσέξτε, για τι γερμανικέ. Αποζημιώσεις Έγινε πρόταση για συζήτηση Για συζήτηση Όχι για να δοθούν Οι αποζημιώσεις στην Ελλάδα Για συζήτηση το τονίζω Εντάξει Για συζήτηση Ποιοι μπλόκαραν τη συζήτηση Ποιοι νομίζετε ότι μπλόκαραν τη συζήτηση Στο Ευρωκοινοβούλιο Το Πασόκ Η Νέα Δημοκρατία Και το Ποτάμι Με τους ευρωπαϊκούς συνδυασμούς του οποίους ανήκουν Προσέξτε Υπέρ τη συζήτηση ψήφισε μόνο η Ευρωπαϊκή Αριστερά και οι Ευρωπαίοι αντιφεντε, αντιφεντεραλιστέ, αυτοί που είναι εναντίον της Ένωσης εδώ. Προσέξτε ποιοι καταψήφισαν. Ακούστε τα ονόματά τους για να μην συζητηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο οι γερμανικές αποζημιώσεις. Προσέξτε. Μανώλης Κεφαλογιάννης, δεν ξέρετε όλοι που ανήκει. Γιώργος Γραμματικάκης, μέγας καθηγητής του Ποταμνιού. Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Κύρτσος, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Εύα Καϊλή, η Εύα Μασκαλέ, ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης, το μεγάλο μυαλόντε που σου στείλε να σε εκεί ο Σαμαράς, η Μαρία Σπυράκη και ο Μίλτος ο Κύρκος, ο γιος του Λεωνίδα, που είναι γιουροβουλήφτες. Προσέξτε, όχι για να δοθούν αποζημιώσεις από τη Γερμανία, το τονίζω στην Ελλάδα, για να έρθει προ συζήτηση το θέμα. Κατα... Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτοί, ε, αυτοί οι τύποι, γραμματικά Γραμματικάκη, Ανδρουλάκη, Κύρτσος, Βόζεμπερ, Καηλή, Ζαγοράκη, Σπυράκη, και... πήραν εντολή να ψηφίσουν εναντίον. Αυτά τα δίποδα λοιπόν, διότι πρόκειται περί διπόδων. Όταν, όταν σε πνίγει ο οχετό, σα... με τέτοιου πουλημένου, έχει δικαίωμα, παίρνει το δικαίωμα αυτοδικαίω να τους αποκαλεί όπως σου γουστάρει προσέξτε επαναλαμβάνω όχι να δοθούν αποζημιώσεις να συζητηθεί το θέμα απλά παρακαλώ Μου λέει ένα φίλο, αυτό είναι απόδειξη αυτών το οποίο λέγαμε πριν καιρό εδώ και από την εκπομπή των ευρωπαϊκών κομμάτων, ότι δεν υπάρχουν ελληνικά κόμματα, απλά υπάρχουν γραμμέ ευρωπαϊκών κομμάτων. Κατάλαβε μεγάλε. Το ερώτημα λοιπόν είναι: ξαναρωτάμε του κατέχονται τη νομική τέχνη. Όταν δέχεσαι αυτό τον τσουνάμι των βοθρολημάτων, με λόγια και ενέργειε. Δεν έχει άλλο τρόπο να αβηθεί, παρά μόνο τη γλώσσα, όχι για να του γλύψει. Για να του αντιμετωπίσει. Πρέπει να βρει ένα χαρακτηρισμό Αυτά τα δίποδα λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Επειδή τους είπε Το Ευρωπαϊκό Κόμμα στο οποίο εντάσσονται Ότι όχι η τζις κάνει κακό να συζητάμε για τη Γερμανία Λοιπόν Ψήφισαν εναντίον Όχι των συμφερόντων Μια συζήτησης που θα γινόταν Για τις γερμανικές αποζημιώσεις Για την Ελλάδα Πως είπες Ο Σονούπο είναι οι εκλογές Και θα ψηφίσει και το Βαλάντι εδώ είμαστε και πάλι θα... Δεν γίνεται να μην γελάμε με την κατάντια σου πια Λοιπόν Αυτά που λες με τους Αργυρώνητους και τους ξεπουλημένους Οι δικαστικοί Απάντησαν στον Τζίπρο ότι η κυβέρνηση Δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις μας αλλά δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις Πήγε να δει τους δικαστικούς ο Αλέξη Γιατί δεν τους κλείνετε μέσα γιατί δεν δίνεται εντολή να συλληφθούν αυτή τη στιγμή για αυτά, για αυτά που κάνουν και για αυτά που λένε. Σήμερα δεν έχετε βγάλει και από το Συμβούλιο τη Επικρατεία κάποια αντισυνταγματικά, άσχετα αν μετά τα πήρατε πίσω. Γιατί δεν δίνεται εντολή να συλληφθούν πέρα από ασυλίε και τέτοια. Γιατί, γιατί, Ορλιόμεθα πέρσι και λέγαμε ότι οι πρώτοι οι οποίοι έπρεπε να αντιδράσουν σε αυτή τη χώρα ήταν είναι οι δικαστικοί. Οι δικαστικοί και οι δικηγόροι. Η νομική τελος πάντων της χώρας Ο λόγος είναι απλός Είναι αυτοί που ξέρουν φίλο και φτερό το σύνταγμα Και δεύτερον έχουν ορκιστεί να το φυλάτουν <Τι ειδοί> Είδατε εσείς να αντιδρά κανένας από αυτούς Πέρα από τους μιστούς τους Και τα κανένας Οπότε λοιπόν Γιατί αλέξει δεν τους είπε Και γιατί δεν τους συλλαμβάνετε Παρακαλώ <Τι ειδοί> <Τι ειδοί> ναι. Εκπαυρισμένοι <Τι ειδοί> <Τι ειδοί> Λέλα, Εκμαυλισμένη μου λέει ένας φίλος Εκμαυλισμένη, πολύ καλά το λες Μεγάλε, δεν γίνονται μιλάμε, μιλάμε, δεν γίνονται αυτά δηλαδή Παράγινε το θέμα Παράγινε το κακό με τους ηλίθιους Έτσι, εμείς δεν σου παριστάνουμε τον έξυπνο Αλλά έμφυα στο καλή Δεν θα βάζαμε Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνεται Κάθε μέρα αναφωνείς δεν γίνονται αυτά Λοιπόν, προσέξτε Παρακαλώ Έλα φίλοι Έρχεται Όχι Εσύ είδες τίποτα ε, Πού να το βρω έχει εσύ τίποτα για προμήθεια Ε τότε τι μου εμένα Πού να το βρω εγώ Πού να ψάξω Αρωτήσω του σιουτήρ Έλα γεια Φίλε μου δεν έχω τέτοιες δυνατότητες Δυστυχώς Μακάρι να έχω Λοιπόν Μεχαλέ Πρόσεξε Βάλανε έμφυα στο Καλιμάρμαρο να πάνε να βρουν τον Αβέροφ. Τώρα του τα πάρουν από τον Τάφο. Ξέρω εγώ. 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Κατάλαβε. Πέρα από το ότι είχε προηγηθεί φορολογία κινήτων για το Ολυμπιακό στάδιο και το στάδιο τη Αρχαία Ολυμπία. Και λένε τώρα ότι έγινε λάθο, λέει, και θα διορθωθεί. Καταλαβαίνει, μεγάλε. Αυτά δεν βγαίνουν από κανένα κομπιούτερα ηλίθιο που πατά στα κουμπιά Μη είδο άλλο εκεί ότι βγει. Βέβαια θα μου πεις πού να γνωρίζει Τη αρχαία Ολυμπία Και ο, ο δημόσιος υπαλληλο εκεί Τι είναι το καλυμάρμανο και η αρχαία Ολυμπία Και το Ολυμπιακό θα πού να γνωρίζει Βάλε κύριε στο ξεφθυλισμένο Θα δω και 4,5 εκατομμύρια Ωρα Ποιος κιαρατάς θα, θα του. Το, το, πω λοιπόν να το ξεσκίσουν Τον κιαρατά Έβαλε 4,5 εκατομμύρια ε, Στο καλυμάρμανο Έμφυα Παρένθεση. Είπα σε μια κυρία χθες, επειδή είπε με ύφος κυρία. Τώρα αυτές δεν είναι κυρίες, δεν είναι ξεφτυλισμένες υπάρξεις. Πήγε να εξεφτυλίσει μια γυναίκα που μπήκε να κάνει τη δουλειά της σε μια δημόσια υπηρεσία. Είδα είναι η πηρεχία και, και της είπα εδώ είναι ένα μπουρδέλο με αρχιπουδάνα εσένα κυρία μου. Λοιπόν, αυτή είναι ρε. Πέρα για πέρα αυτή είναι. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, και κύριε Αντιδήμαρχε των Σκουπιδιών, σου στέλνω ένα μήνυμα. Εδώ στην Άρτα. Αν ξανασυμβεί, επειδή κάθε μέρα μα έχουν βγάλει την ψυχή οι Σκουπιδιαρέοι με τον κάδο εκεί πάνω, αν ξανασυμβεί ό,τι ξυ... συνέβη και σήμερα, επειδή ακούνε οι Ρουφιάνοι σου να στο μεταφέρουν, τον κάδο θα τον αμολύσουν στον κατήφορο. Και επειδή κάποιοι ξέρετε που μένω και ξέρετε τι σημαίνει Κατήφορος... ξέρετε τι θα κάνει ο κάδο. Τους... Αυτό που κάνουν καθημερινά με τον κάδο και τα σκουπίδια είναι Δεν περιγράφεται με λόγια Αυτοί οι τύποι λοιπόν Πληρωμένοι από μια πατρίδα Υποτίθεται ότι δουλεύουν για το σύνολο Για το κοινωνικό σύνολο Κατάλαβες αντιδήμαρχε των σκουπιδιών Παρακαλώ Θα λες, έχω στον Περιφυριακό Ουσιουτήρ, έλαξα Γεια σου ουσιουτήρ Δεν περιμένεις τίποτα από αυτόν τον σου μου λέω όπως δεν περιμένω Δεν περιμένω τίποτε, αλλά αυτό το παιχνίδι Κάθε μέρα δηλαδή, μεγάλε Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με αυτόν τον Κάδο Θα μας τον βάλει και στον κόλο τελικά ο Σκουπιδιάρης Στον Κάδο και θα πούμε και ευχαριστώ Παρακαλώ Αυτά που λες το μήνυμα Στο έστειλα πάντως κύριε αντιδήμαρχε Και αστυνομία Μη μου ζητήστε ευθύνες μετά Λοιπόν μεγάλε Θα σου πω τώρα να πούμε Κι άλλο ένα απίστευτο Γι' αυτό σου λέω πρέπει να βγει το εκμαυλισμένο Από το λεξιλόγιο μου Ο Βρούτσης Προσέξτε. Ανακοίνωσε, ακούστε, το, ανακοίνωσε ο Βρούτσης, ο, ο, ο, ο πατριώτης υπουργός του Σαμαρά Ανακοίνωσε ότι το επίδομα ενέργειας προσέξτε Θα συμψηφιστεί με το επίδομα φτώχειας Καταλαβαίνεις μεγάλε Το επίδομα ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι το κατώτερο 360 ευρώ Συν 10% αύξηση για κάθε παιδί Και ο Βρούτσης βρήκε ευκαιρία του μαλάκα που παίρνει επίδομα ενεργείας 360 να το πάει στα 250. Ποσό που είναι το επίδομα φτώχεια για ενήλικες και ένα παιδί. Πώς είπες, δεν σε νοιάζει ρε μεγάλε εσένα. Είσαι με τον Βούρτσι εσύ μεγάλε. Χιουτήρ, είσαι με τον Βούρτσι και την παρέα του. Κι όμως αυτά γίνονται εδώ. Αυτό δεν είναι απλά μια σημαία που σήκουσαν οι Αλβανοί. Μέσα στο γήπεδο για να τους πλακώσεις. Αυτά είναι η δολοφονία της ζωή σου! Και πας και του παλαμακίζει. Πα και του παλαμακίζει, μεγάλε. πας και τους παλαμακίζεις Κατάλαβε. Συμβαίνουν εδώ. Συμβαίνουν εδώ. Κάθε μέρα. Α! Έγινε πίτιμο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Χέλμουντ Σμιτ. Μη μου λε τέτοια, ρε, μεγάλε. Γιατί στήριξε επανειλημμένα, λέει, την Ελλάδα για την παραμονή στην Ευρωζώνη. Εντάξει, δεν περιμένουμε τίποτε, ούτε από επίτιμους διδάκτωρες, ούτε από την Ακαδημία Αθηνών. Ε, αυτή μια ζωή, για να παίρνουν το μερογκάματο, ήταν οι πυρέτες οι ουδήποτε καθεστώτος υπήρξε στην Ελλάδα. Από δικτατορίε, από γερμανικές κατοχές, από παρακαλώ. Ψιρίζω το πουχούτερ. Ελά, ψιρίζω τη μαϊμού μεγάλε. Μεγάλε ψιρίζω τη μαϊμού. Προσέξε λοιπόν, επίτιμο διδάκτορ. Ο, ο Χέλμον Τζμίθ μεγάλε. Επίτημος διδάκτορ. Γιατί βοήθησε την Ελλάδα. Γιατί βοήθησε την Ελλάδα, λέει, να παραμείνει στην Ευρωζώνη Η παράνθεση που σου έκανα για αυτά τα πολυμένα τομάρια Ακαδημίας <coughs> Με σχωρείτε κτλ. Είναι ότι με οδήποτε καθεστώς Προκειμένου να υποστηρίξουν Εξάλλου δεν γίνεται αν δεν υποστηρίζεις το καθεστώς εκεί μέσα Οπότε, όχι το Χέλμοντ Σμιθ Θα ανακηρύξουν επίτιμο διδάκτορα Αλλά και το... θα σηκώσουν από τον Τάφο και τον ίδιο τον Χίτλερ Γιατί με το Χέλμοντ Σμιθ Schmidt... Κάνανε και ένα ανυπαξιωματικό του πυροβολικού, τον Ναζί, πρόσεξε, που υπηρέτησε, ο Χέλμουντ Σμίθ δηλαδή, αυτός υπηρέτησε τους Ναζί που στο δυτικό μέτωπο ηρωικά όπως μας είπαν και συνελήφθη από τους Βρετανούς το 44 αλλά τη γλίτωσε όπως και τόσοι άλλοι γιατί τους κατάλαβες τώρα έτσι. Αυτούς τιμούν μεγάλε. Θα, Θα μου πεις εδώ ήρθε στην Ελλάδα ο Γερμανοφασίστας και από κάτω όλοι οι δημοκράτες έως και αριστεροί τον παλαμακίζαν τότε ο... και τους έλεγε ότι εμένα ο μπαμπάς μου, πώς τον λένε μωρέ ο, ο... ο σουλτ λοιπόν, ο μπαμπάς μου υπέφερε να υποφέρουν και οι μπαμπάδες σας κι εσείς και τον παλαμακίζαν Κυρία μου και κυρία μου η Ερμιώνη Πρίγκου είναι παγκοσμίως άγνωστη παγκοσμίω άγνωστη είναι γνωστός βλέπει, είναι γνωστή η Σοφία Βούλτεψ, θα γίνει τώρα. Και σε Φερλίνα Η Ερμιώνη Πρίγκου πάντως είναι παγκοσμίω άγνωστη Εδώ και 74 χρόνια Προσέξτε 74 χρόνια Φροντίζει το στάφος 6 Ελλήνων στρατιωτών Που έπεσαν στο μέτωπο Εντάξει Τα μνήματα των Πεσόντων είναι στην αυλή του σπιτιού της Στο σκουτάρι στη Χιμάρα πάνω yeah. Και χθες που λε Μεγάλε την ανακάλυψαν Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας Πήραν τις κάμερες και πήγαν να την τιμήσουν την Ερμιώνη Πρίγκου 74 χρόνια φροντίζει έξι Έλληνες οι οποίοι είναι στην αυλή του σπιτιού της Απ' τη μία η κυρία Πρίγκου είναι και τυχερή Το να συγκατοικεί σε 6 χρόνια, 74 χρόνια με έξι ήρωες είναι και σημαντικό έτσι δεν είναι Είναι πολύ σημαντικό Απ' την άλλη, όπου ανακαλύπτουνε κάμερα οι εκμαμπλισμένοι για να ε, ε, ικανοποιήσω και το φίλο μου του Σιουτήρ, λοιπόν τρέχουνε μεγάλε τρέχουνε γι' αυτό ακριβώς το λόγο μια και φτάσαμε στο τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι για να δούμε τελικά τι είναι έξω από την πόρτα μας ελάτε να τα ακούσουμε παρέα και θα γυρίσουμε να κλείσουμε Τι είναι έξω απ' την πόρτα μας Γίναμε Έξω απ' την πόρτα μας Συμπάτσι Τριγυνάμε Μαζίταμα Λύσαν Καλούς στα βιβλία Αν τα βρούμε Θα μας τραβάνα. Γυρνάνε Έξω από την πόρτα μας Οι μπάτσοι τριγυρνάνε Μας, μας ζητάνε Λύσανε Κρύψτα βιβλία Αν τα βρουν θα μας τραβάνε Χτύπανε και από το μισά νυχτό στο κοιτάνε και ρωτάνε Πού να'ναι Αυτή η παράξενη σκιά που βούνανε, αυτη η παραξενη σκια που κυνηγανε Πρώτη μου σύντομη διηγήση από τα χρόνια τη σκιοπή. Με τσιλιαδόρο τον αέρα. Στα ερεμή τη σκεπή τα καρακόλια μαζεμένα. Στη γωνία με φακού και λοστού. Η νύχτα θα ρεβόσους, Η μέρα είχε σκεφτούν στου κυνηγού των πεπιθήσεων τη πασκίνια. Των μετέπειτα ελοκυβερνήσεων. Λοιπόν θυμάμαι το βλέμμα προ την πόρτα και εγώ να κάνω πως κοιμάμαι Νάκω και το νου μου από δίπλα Η φασαρία κάποιων χτυπάγανε Είχαν γιόρτι πριν εκεί και τραγουδάγανε Βρήκαν και κάτι βιβλία και τους μαζέψανε Ίσως να βρήκαν τη σκήγα που γυρεύανε Για σίγουρα όμω χτύπησαν δίπλα Και σε μας ρίξαν φως από τις γρίλες. Κι ένας φουκαράς που είχε να αφήνει καφλαμπέ πάνω στην αγράφα Έσπρωξε την πόρτα μεγάλη κα απ' την πόρτα μας οι μπάτσοι τριγυρνάνε μας ζητάνε λύσανε κρύψα βιβλία αν τα βρουν θα μας τραπάνε, χτύπανε κι απ' το μισά νυχτό παράθυρο κοιτάνε και ρωτάνε Πού να'ναι Αυτή η παράξενη σκιά Που κυνηγάνε Εικόνε βυγώνει κατά τα καρακόλια. Δημοκράτε, οι και χοιμικά τα βόλια. Νολογισμοί, αφορισμοί και εξωστρακισμοί. Οι κάμερε πασχίζουν για του κράτου την τιμή. Όμω τώρα τραγουδάμε όλοι ανενόχλητοι. Χωρί τα εξυπόλυτη, ρε και οι απόλυτοι. Μα την πέφτουν πάνω, στο φεύγα στην τρεχάλα. Λίγο μπουντρούμι και digital κρεμάλα. Τότε το κάθε μέρο είχε το ρουφιάνο του. Τώρα από από καθένας, έχει ένα μπατσο πάνω του. Τι την πόρτα, όλα είναι βασινό μου δωρεάν Η είσοδος στο σπίτι του τρόμου Πότε θα κάνει ξαστέρια, πότε θα βρεθαρήσει Πότε ο σκιαγμένος του φρουρός θα πυροβολήσει Παίρνει εδίκηση ο φασίστας ο ευνούχος Τώρα ο μπάτσος είναι γειτονάς μας κι η Χτύπανε Ήδια γίνε στο ψαγνώνα μας Χτύπανε όπως να είναι Πάνε Για να ξορκίσουνε Το φόβο τους λάνε Πέτάνε Τα χημικά που έχουν λήξει Μας κερνάνε, μας μεθάνε Ρουου Μόνοι του φτιάξαν τη σκύγα που κυνηγαίνανε. Λοιπόν αυτό ήταν, αφού ακούσατε και ποιοι είναι έξω από την πόρτα μας Ακούστε τώρα και στο ραδιοφόνω σας το καναλάρχη που θα κάνει η εκπομπή Μείνετε συντονισμένοι Και αφού σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας και τις ωραίες παρατηρήσεις σα Να ευχηθούμε να είστε απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σα. fm steo